Στοίχη 15.46. Επονειρέ ερωτήσεις των Φαρισαίων και θαυμαστέ αποκρίσεις του Κυρίου. 15. Τότε, αφού πήγαν οι Φαρισαίοι στον τόπων των συσκέψεών του, συνεφώνησαν να τον πιάσουν η παγίδα με λόγον. 16. Και το αποστέλουν τους μαθητάστων μαζί με εκείνου που ανήκουν στο κόμμα του Ηρώδου και του είπαν «Διδάσκαλε, γνωρίζομαι ότι είσαι ειλικρινής και αληθής» και βιβάσκεις με την αλήθεια και χωρίς ψέματα των δρόμων του Θεού και δεν σε μέλει για τίποτε διότι δεν επηρεάζεις από σκέψεις και ιδέες ανθρώπων ούτε χαρίζεσαι εις πρόσωπα 17. Υπέ πέμας λοιπόν ποια γνώμη έχει. επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να δώσουμε κεφαλικών φόρων εις τον Κέσσερα και να αναγνωρίσουμε έτσι ότι είμεθα υποτελής και δούλη του Κέσσερος Εσκόπευαν δε οι Φαρισαίοι ή να κινήσουν κατά αυτού την οργή του πλήθους, εάν επέτρεπε την πληρωμή του φόρου, ή να τον καταγγείλουν δια των Ηροδιανών ως επαναστάτην, εάν απειγόρευε την πληρωμή του φόρου. 18. Ο Ιησούς όμως αντελήφθη την πονηρία του και είπε: Δια με εκθέτεται ει πειρασμόν, ό, υποκριτέ!» 19. Δείξατε μου το νόμισμα με το οποίο πληρώνεται ο φόρο. Αυτοί δεν του έφεραν ένα δινάριον, το οποίο ως νόμισμα Ρωμαϊκών έφεραν επάνω την εικόνα και την επιγραφή του Κέσσερος. 20. Και τότε δεικνύοντο νόμισμα τους λέγει «Ποιο είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή». 21. Λέγουν σε αυτόν. Του Κέσσερος. Τότε του είπε «Δώσατε λοιπόν ο πίσω εις τον Κέσσερα εκείνα που ανήκουν τον Κέσσερα, και εις τον Θεόν δώσατε εκείνα που ανήκουν τον Θεόν». Ι στον Κέσσαρα και στου Άρχοντα ανήκουν οι φόροι και ο σεβασμό και η υποταγή στου νόμου, εφόσον δεν παραβλάπτουν ταύτα την ευσέβεια. Η ψυχή σα όμω και ολόκληρο το εσωτερικό σα και ο εαυτός σα όλο ανήκουν στον τον 22. Και όταν ήκουσαν την απάντηση, εθαύμασαν και αφού τον άφησαν, έφυγαν. 23. Κατ' εκείνη την ημέρα τον επλησίασαν οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών και τον ρώτησαν 24 λέγοντες. Διδάσκαλε, ο Μωυσής είπεν, εάν κανείς αποθάνει χωρίς να αποκτήσει παιδιά, πρέπει να νυμφευθεί ο αδελφός του τη γυναίκα του και να γεννήσει απόγονον εις των του. 25. Ήσαν δε μεταξύ μας επτά αδελφοί και ο πρώτος αφού ήλθεν γάμον απέθανε. Και επειδή δεν είχε παιδιά αφήκε τη γυναίκα του στον αδελφόν του. 26. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο δεύτερος και ο τρίτος ενυφεύθησαν την αυτήν γυναίκα, μέχρι σου και οι επτά έλαβαν αυτήν. 27. Ίστον ονδέ από όλους απέθανε και η γινή. 28. Κατά την Ανάσταση λοιπόν ποιο σύζυγος των επτά θα είναι η γυνή, διότι όλοι την είχαν γυναίκα. 29. Ο δε Ιησούς απεκρίθηκε είπε Πλανάστε και δεν γνωρίζετε ούτε τα σγραφά, οι ε οποίοι δεν υποστηρίζουν η και παχυλά αντιλήψης περί Αναστάσεως όπως φαντάζεστε την Ανάσταση εσεί, ούτε την δύναμη του Θεού για την οποία τίποτε δεν είναι αδύνατον ή δύσκολον 30. Πλανάστε δε και δεν εννοείτε το αληθές νόημα των γραφών διότι δεν ξεύρετε ότι στην Ανάσταση ούτε οι άνδρες έρχονται εις γάμων ούτε οι γυναίκες δίδονται εις γάμων αλλά είναι όλοι οι σαν άγγελοι Θεού εις των ουρανών. 31. Δια την ανάσταση δε των νεκρών, δεν ανεγνώσατε εκείνο που σας ελέγχθη από τον Θεόν, ο οποίος εις καιρών που πρόπολου είχαν αποθάνει τρεις πατριάρχε ήπεν. 32. Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός, Θεός νεκρών που κατάτησαν την αντιπαρξίαν, όπως φαντάζεστε εσείς, αλλά είναι Θεό ζωντανών, και οι Πατριάρχοι λοιπόν, μολονότι είναι πεθαμένοι, ζουν. 33. Κι όταν ήκουσαν αυτά το πλήθος του λαού, εκυριεύθησαν από έκπληξη και βαθύν θαυμασμών για τη διδαχή του. 34. Οι δε Φαρισαίοι, όταν ήκουσαν ότι απεστόμωσε τους αδικαίους, εμαζεύθησαν στο αυτό μέρος όπου ήτο και ο Ιησούς μετά των σαδοκαίων. 35. Και ένας από αυτούς νομοδιδάσκαλος ρώτησε δοκιμάζον αυτόν, Σαν ποιαν απόκριση θα έδιδε, και λέγον. 36. Διδάσκαλε, ποια έντολη είναι η πιο μεγάλη μέσα στον νόμο, 37. Ο ΔΕΙΣΟΥΣ του είπε, Οφείλει να αγαπάσει κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδία, ώστε αυτόν εξ να αποθεί, και με όλη σου την ψυχή, ώστε ολόκληρο στη θέλησή σου ει αυτόν να είναι παραδομένη, και με το νου σου ολόκληρον, ώστε αυτόν πάντοτε να σκέπτεσαι. 38. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. 39. Δευτέρα δε εντολή ο μία προ αυτήν είναι να αγαπά τον πλησίον σου όπω αγαπά τον εαυτό σου. 40. Ει αυτά στα δύο εντολά όλο ο νόμο και η διδασκαλία των προφητών στηρίζονται. 41. Ενώ δε ήσαν συναγμένοι οι Φαρισαίοι, του ερώτησε ο Ιησού. 42 λέγον. Τι ιδέα έχετε περί του Μεσίου που θα αναδειχθεί και θα χρησθεί τι ούτως από αυτόν τον θεών. Τίνος απόγονο απόγονος είναι, Λέγουν σε αυτόν. Είναι απόγονος του Δαβίδ. 43. Λέγει σε αυτούς. Πώς λοιπόν ο Δαβίδ εμπνεόμενος από το Άγιο Πνεύμα τον αποκαλεί Κύριον όταν λέγει. 44. Είπε ο Κύριος και Θεός εις τον Κύριόν μου Χριστόν. Κάθισε επί του θρόνου μου ή στα δεξιά μου. Μέχρι ότου θέσω του εχθρού σου σαν άλλο υποστήριγμα, που θα ακουμπούν και θα πατούν επάνω τα πόδια σου. Αλλιπάπη ποτέ δεν καλούν τα εγγόνια και τρισεγγονά των κυρίου τον, ούτε στέκει ποτέ οι πρόγονοι να προσφωνούν του απογόνους των κυρίου. 45 Εάν λοιπόν ο Δαβίδ τον αποκαλεί Κύριον, πώ είναι ιός και απογονός του. Αυτό σημαίνει ότι ο Μεσσίας δεν είναι μόνο ιός του Δαβίδ, αλλά και ιός του Θεού και ως είναι και κύριο του Δαβίδ. 46. Και κανεί δεν μπόρεσε να το αποκριθεί ούτε λέξη. Ούτε τόλμησε κανεί από την ημέραν εκείνη να τον ερωτήσει πλέον.